Ναι. ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Αποστολή. Εγώ. Έλα Αποστολά, ρε, Αποστολέ, πού είσαι, ρε. Έλα, ρε, φίλο. Τόσο χαρά που με άκουσε. Ελένα, σου πω κάτι. Α. Έχω μερικέ ανησυχίε με σιρή Τι θα γίνει. Έχει ανησυχίε. Πολλέ. Για πε. Σε ξέρω, ρε, Αποστολή. Πραγματικά λέει θα πάμε για πολεμό. Λε. Εσύ θα μου πει. Θέλω να ακούσω τη δική μου. Αχ, και μου το είπαν. Μου το είπαν. Ξέρει τι μου είπαν. Μου είπαν θα βάλει το χακί. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. <laughs> και ήρω, α θα γίνει. Ντέ καλά. Έλα να, να σου πω κάτι Τι θα γίνει τώρα με τα μνημόνια και τα Αυτά που έχουμε μπλέξει τώρα δεν θα γίνει, τι λες Τι να γίνει φίλε Τα πληρώσουμε Τα πληρώσουμε φίλε, πρέπει να πληρώσουμε Να είμαστε συνεπείς υποχρεώσεις μας Για να σωθεί η χώρα, να αποσωθεί Έχει δίκιο αποστολή Και να ψηφίσουμε καγκελάριο, ε <laughs>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 Τι γίνεται, μεγάλα, καλά. Καλά, εσύ. Ωραία, το βρέχοντα του πακαλιά, εντάξει. Κάτι κάναμε. Α, μπράβο, έτσι. έτσι καλά, γεμήρα. ρε, αυτή τη λούγα του Γιωργάκη, τι το βάζετε εκεί, μα την κόλλητε με κάνει εδώ να μου. Για να σα αρέσει. Κλάτι έβαλε αυτό, αλλά εμεί βάλαμε τον κόρο να μην πέσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, φίλε μου. Ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθαν δύο καλλιτέχνε στο συμπόσιο να μιλήσουν, περιμέναμε να πούνε τι επιτυχίε και είπαν από τον καινούριο δίσκο που δεν τα ξέραμε. Κατάλαβε. Τι ήταν η καλλιτέχνε. Ο Συμύτη και ο Γιόργο. Καλλιτέχνε στην αρχή. Και δεν είπαν τι επιτυχίε, Περιμέναμε εμεί να ακούσουμε σαρδά μου, τα γνωστά κάποιοι κάτι. Τέλο πάντων έστω κάτι και αυτή είπαν τον καινούργιο δίσκω που δεν τα ξέραμε και μείναμε με παγάκι. Αποητεύσε το κοινό. Πάμπλα. Έλα πάντων. Πού θα πάει, κάτσε. Στιγμή... Να κάθομαι εκεί και να περιμένω έτσι και καλά πότε θα το πει το καλό πότε θα το πει και δεν το λέει. Ούτε αν κόμ δεν κάναμε. Ακριβώ Κάτρια στιγμή θα σα ακούσουμε. Είμαι έξαλλο. Δεν έμειναζε την κάρα να καταστρέψαν τη χώρα να δίνουν στον κόσμο αυτό που θέλει. Το θέαμα. Και... Γι' αυτό και το χειροκρότημα ήταν χλιαρό από κάτω. <Δυκλή> <Δυκλή> Αρέα, Καλημέρα. Έλα, τι κάνουμε. Μια χαρά εσύ να σου πω, υπήρχαν εχθέσει άνθρωποι που χειροκροτήσαν τον Γιώργο. Λίγει, λίγη. Λίγοι. Γιατί δεν έπρεπε αυτό στα καλά. Σόρι. Πρώτον. Από oh. την άλλη κατά τη γνώμη μου έπρεπε να εκτιμήσουν την εξοχολιστή παρουσία τη βραδιά. Δεν έχετε κάθε μέρα Γιώργο στη χώρα σου, συγνώμη. <laughs> Εντάξει. Ήταν η δική εμφάνισ και έρθει και τσάμπα από ό τι έμαθα. <laughs> δεν πληρώθηκε τίποτα. Ευχαριστώ. Και δεν είναι και συχνά. Yeah. Έτσι, τώρα θα το έχουμε όπου θέλουμε. Πώ έρχεται το Roger Waters μια στο τόσο, Πώ είχαν έρθει οι Rolling Stones δεν θα ξανάρθουν. Έτσι. Ήρθε ο Γιώργο στην Πατρίδα. Ά, και δεν το χειροκροτά <σχεδιά> από κάτω, δεν εκτιμάς την εμφάνιση. Δε, δεν μπορώ να τον βρω και εγώ κάπου το Αυτή ήταν η πιο χαρούμενη συναυλία του καλοκαιριού. Μάλιστα. Καλώς φάνηκε. Γεια. Άντε, γεια, yeah, yeah. <σχεδιά> γεια. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στην κοπελιά που ακούστηκε προηγουμένω, που έλεγε για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ δεν είμαι τη γενιά του Πολυτεχνείου, είμαι πολύ αργότερα. Να σταματήσουν λοιπόν τα κολόπεδα όλα αυτά, αυτή την καραμέλα, γιατί όταν ψηφίζανε. Ψήθησανε βαπ, λοιπόν. Μη μιλάνε λοιπόν να το βουλώσουν και να κάτσουνε στου καναπέδε του. Αυτό λέει το κοριτσάκι. Εσεί του κολλήσατε, δεν είχαν καμιά όρεξη. Α, έτσι. Επανάσταση θέλανε κανονικά. Α, Αλλά α, να. Είναι αυτοί που. Είναι αυτοί που. Η ασθένεια που είναι κολλητικά. Α, και κάνουν η επανάσταση του καναπέ. Γιατί αυτό. Τώρα. τις τι ξαπλώστερε ή είναι νωρί ακόμα. Δεν ξέρω. Ε, τώρα έρχεται ο χειμώνα, θα πιάσουν πάλι τον καναπέ. Τα κολόπεδα και το φραπέ. Καλόπεδα, εντάξει. Οκ, τα κολλόπεδα. Μην βγάσετε και εσύ την ουρά απέξω τώρα, μη τα πάρω. Καλώ ήρθατε! Καλώ ευρικά που ήσουν. Α? Αχ, δεν μπορώ να σου πω. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί μα, είπε που ήσουν. Και τι με ρώτησε. Ε, που είσαι να είσαι. Διακοπέ. <laughs> να σου είπα. <laughs> Δεκοπέ, μπρο. Γυμώσει ειδήμενο για να ξέρω που περίπου φεροφορούσε. Εντυμένο το καλοκαίρι. <laughs> Μπράβο μωρό μου μου. Γυνόμαστε το χειμάτι, θα κοινόμαστε και το καλοκαίρι. Τι πράγμα και αυτό. Σωστά σα. Είχα διαμαρτηρία από το τσουσούνη, που λέει και ο συμμετησε. Συλλοπίσαμε όταν βλέπαμε το τσουστούν τη κρίση να έρχεται. Δεν γινότανε Με έχει κλεισμένο στη σπηλιά του καιρό Σε βγάλαμε να ξεκινήσεις Σε καλέ τσουτσούνιασα ναι Αυτός ο κόλλος Αυτός ο κόλλος Γιατί να μην το δει ο κόσμος να χαρεί Το κόλλος είναι Είσαι το πρόσωπό σου Το ίδιο είναι Το παγωμένο. Έλα. Κι άσχο μια χαίρο θέλω για την Παρασκευή. Τι. Ε, θέλω να βρει από το Σαμαρά, το Βαγγιτέλο. Εκεί που λέει Θα θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα. Θα κάνουμε όλα αυτά για να σώσουμε την Ελλάδα. Και στο τέλο να βάλει ένα το χαρικί που λέει αυτή η Ελλάδα δεν σώζεται με τίποτα. Η χώρα θα σωθεί. Θα προχωρήσουμε. Εμεί θα κάνουμε τα πάντα για να σωθεί η χώρα. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, με τίποτα. Σαμαλάχι να <ΣΣΣΣ>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 Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενόσιμο; Έχεις κάποιο λόγο Δώσ' μου το Γενώσιμο μου τώρα Γιατρέ μου το μωρό μου έχει Το βάλε παραγγελία για την Παρασκευή Στον του πυράλ Ναι ε, είναι η πίσω Σε παρακαλώ πάρα πολύ Για αυτά ας πω, εκεί, σωρίσα, τα που και και Εγώ εγώ Μπότσι. Jenny Bocci. Εγώ φίλε, ονομάζουμε Κώστα τέλο πάντων, είμαι ο, ο... εισαγωγία του Α, Αραντ, τι κάνει, Κώστα; Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάζει να μου το σπούλι του μαγίνα με τα πυράλ α πούμε και τα λοιπά μαζί. Γιατί αφού το έχει το να ψηθεί, τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγιά. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάζει εκεί τον πειράζει, σε παρακαλώ πολύ γιατί. Και τέλο πάντων γιατί δεν το κάνουμε γιατί μα το λεύσει εσύ. Να, χέστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάει έτσι, δεν μιλάω τα ξέρει. Στον εισαγωγιά του πυράλ. Φίλε κανόνε. Θα το γνωρίζω, είναι ωραίο τίποτο. Δεν κατάλαβα, ποιο. Ο εισαγωγία του πυράλ. Θέλω να Ναι, πώς α δεν το ξέρεις. Λοιπόν, λίγα με το πυράλ για να μην έχουμε τίποτα τρώμα, εντάξει. Όπα Φιλαράκο δεν το πας καλά. Θα σου τραβήξω τα μαλλιά τρίχα τρίχα, νά. Κακιασμένη. Να πάνα κατουρίσεις τον σου να κάνω; Να κατουρίσεις τον πυράλ να Κάτουρο; Φαντάζομαι. είναι; Ο Τζένι Μπότσι σου τα κάνει όλα αυτά,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 Αύριο θέλω αφιέρωση Τον κουλούρι Πότε ήταν αυτό το 2006 Τίποτα δεν έχει αλλάξει Όπως θα έλεγε τότε ο Κουλούρης κουλούρι, κουλούρι. Με την ντομάτα και με το φαγκρί Τα ίδια είναι και σήμερα Το 2013 Κουλούρι αύριο μεγκωτό Θα ήθελα λοιπόν επειδή μου είπατε ήθελα. για την ήθελα. πατάτα Πείτε Να σας πω Πόσο είναι Η τομάτα στη ζώνη του ευρώ Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Είναι ψαρί το φαγκρί. Τώρα πάω τώρα και σε ρατζούγια. Να μου ρίχνει ρατζούγε πάνω. Εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Θέλω το μου, δεν πρέπει να τη χάσω, πόλη να το μυα... δεν θέλω φάρμακα. Οπ, κύριε Διαφυντά, Γεια σας. Σας μου, καλή σεζόν, Καλώ ήρθατε, σας περιμένω να μας μπλήσατε. Μια αφιέρωση για αύριο για τον Γιώργο το Παπανδρέο, που θέλω να λέγεται Ευρωπαίος. Θέλω το δυστυχία μου Ελλάς, ε, με στίχους και με θέλει ακόμα, κι αυτό είναι ωραίο. Παριστάνει των Ευρωπαίων Το 2004 Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα δυο Στα πόδια που χει Στον αλουστρίνι Στα λοτσαρούχοι Δυστυχία σου Ελλάς Με τα που γεννάς Πατέρα Ο Ελλάς T i ron ty Ήθελα μια για την Παρασκευή που βάζετε αφιερός Ναι Είναι ρε φιλέχο, έχω ξαναπάρει και δεν βάζεις Δεν έχεις πάλι Δεν αποκλείεται Ναι γιατί δηλαδή Ε ξέρεις πως σε παίρνει γιατί βάζει. Λοιπόν να σου πω ότι θα βάλεις Τι θες Θέλω γούνα δέρμα ε, Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιοφωνό σας Τι σποτ διαφημιστικά. Ναι τι παίζουν Τι είναι όμω. Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί εισφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε, μα. ρε. Ναι. Τον κύριο Βασιλεί. Είδες, ζητά πολλά, ωραία. γι' αυτό δεν στα βάζω. Ζήτα ένα να στο βάλω. Ω, όχι, λοιπόν, ίδια. θες το γουναρά, ίδια. τέλος. Θε το γουναρά. Θέλω το γουναρά. Ωραία, τελείωσε. Ίδια. Άντε, για τώρα. Τρέμα, ίδια, σου, λέει, και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσει! Όχι, όχι, περίμενα. Αν να... ζητήσει άλλο, θα το κάψει. Πες το. Λοιπόν, θέλω, θέλω αυτή με τα κουμούνια. Ριζοσπάστη, παπα-παπα. Πτήστε πα, πα, τρει φορέ τον δωλέτε. Το τι πες? Μα ριζοσπάστη, τώρα μεσημεριάτικα ακούνε και οι ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνει. Πώ? Εσύ τι παθαίνει. Εγώ σπηράκια μόνο, αλλά του ηλικιωμένου σκέφτομαι. Θέλω σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι και να πα να ψοφήσει κιόλα. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Αισθά διάωρο κολοκάθηκο! Κοίτα νεύρω τα κουμούνια. Κά <Τελαι, θέλετε> Όχι, Θέλω αυτό που με το βιβλίο που δεν κοιμάται, σίγουρα Το κύπριο αυτό που λέει ο Λύμπου Μάρασων. Παρακαλών θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Ολύπου Μάραθον Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μα νοιάζει μας δηλώσετε. Παρακαλώ, να δηλώσετε. Βάλε τη Σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξε. Σα παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά, δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριο, αδερφό? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρον, την μαρτυρικήν. Ναι, από την Αμόχωστον. Και από την Αμόχωστον θα δείτε να τρέξετε στον Όλυμπον. Όλιμπον. Βλάκαν, δεν βαλαδενή. Να απορρίσει το τέλο γιατί δεν σταβάζω. Γιατί? Γιατί ζητά σε κάτω, αυτό είπα. Λοιπόν, βάλε αυτό με τον κύριο που δεν κοιμάται, με το βιβλίο. Εντάξει, έτσι. Έτσι, νοικοκυριαμένα πράγματα, μου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 Οκ, okay, να σε καλά. Θα κοιμηθώ. Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που δεν θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Είσαι καλά ρε. Με ποιο κύριε μιλάω. Στράτο λέγομαι. Τι στράτος. Τζόρτζογλου.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 αυτούς λόγους να βρίσετε ένα βιβλίο για το να με πονάει το κεφάλι εγώ από το ε, άμα σας κοροϊδευει να του λέγατε στα μούτρα σας πρέπει να βρίσετε τώρα να το πείτε έτσι ε... Ε, δε θα βρήσω. Μισό λεπτό, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εσεί. Ναι. Είστε παντρεμένο. Ναι. Πόσα χρόνια. Και τι ρόλο παίζει αυτό. Έπαιζε ρόλο, αμέσω καμιά τριανταριά χρόνια. που να κοιμηθεί με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι, μετά από τόσα χρόνια. Εσύ είσαι ρε κέρατο που πήρα εχθέ. Δεν είναι αυτή η γλώσσα, κύριε. Προσέξτε, εγώ βλέπω ότι σα μιλάω με το εσύ και με το σα. Εσύ, εσύ, εσύ είσαι. Έχω και ένα βιβλίο για τη στήτική δυσλειτουργία. Έχει το διάλογο από εκεί πέρα. Τίποτα, Μπορείς να βάλεις αύριο το «Άννα, μην Αν προλαβαίνεις. Για πια; Για πια να. Ναι, πού κολλάει τα. Έχουμε φασισμό, δεν έχουμε. Τώρα, παλιό, τώρα το... Το, το έχουμε καιρό, αλλά που εγώ τώρα το για του ξανά στο δουλιάπι, δεν έχει ψυχα ψώμη. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Για τον ύπνο? Nie.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 Μαλικίες. Να κάνω μια ερώτηση. Σα έστειλε ένα βιβλίο για τι ημικρανίε. Το παραλάβετε πολλάει το κεφάλι σα. Εσύ, σι... ναι. Ρε, μπα και είσαι κουνιστή πολυθρόνα, Πολυθρόνα δεν με λε. Σα πάει εκεί πέρα και να του κάνουμε τον κόπο φιλιστρίνι, ρε. Πρόσεχε. Ναι, καλά, και άμα σε πάρει ο ύπνο εκείνη την ώρα. Απ' δεν μπορεί να κυμιζόρε. Ε, δεν ξέρει πώ μπορεί να σου έρθει. Ρε, δώσε μόνο σοβαρό άνθρωπο ρε, να μιλήσω. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ. Μήπω σα πάρει. Να πω εγώ ένα τραγουδάκι. Κιμή σου, μου γελα γλίκα.